Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στον τοίχο. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Και στο 2681 4060 είναι ε, το σημείο στο οποίο εσείς μπορείτε να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας Αφού πούμε καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους Που ακούνε ή δεν ακούνε Μέσω Αέρος Αέρος και Ιερού Ιντερνεδίου Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Καβάλα και στη Γαρδίτσα και στην Κρήτη, και στην Εμέα, και στην Άουσα, για να σου Αυτό την κάνεις. Αυτός ο ρε παιδί μου, είναι φοβερό άτομο. Επειδή ξέρει ότι μ' αρέσει ο Λέμι, έβαλε το Ρούντολφ το εραφάκι πρωι πρωί-πρωί να με φτιάξει. Έρχεται Πάσχα. Έβαλε το Ρούντολφ, δεν έβαλε κανέναν Αναστάσιμο, ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, χολύπτης είναι αυτό. Ωραίο όμως δεν λέω, ξέρει ότι μ' αρέσει Κυρίες μου και κύριοι, μπορείς να καλημέρα Ναι εντάξει Ο Ρούντολφ Δεν είναι ο Ρούντολφ Το ηλαφάκι μου λέει Είναι ο Ρούντολφ Έβαλε το. Ο Ρούντολφ Χες είναι Λοιπόν Τι σου έλεγα λοιπόν Α είπα καλημέρα, ε, το έχουμε εντάξει μην νομίζεις όχι ότι δεν θα μας αφήσει βλάψιμο αυτή η ιστορία Κυρίες μου και κύριοι δεν θα πεθάνω εδώ μέσα ως ζουρλί έγραψε σε ένα χαρτί η Βίκη η κυρία Τσοχατσοπούλου, και την έκανε από το δρομοκαΐτιο το δυστύχημα είναι ότι είχαν κλεισμένοι στο δρομοκαΐτιο την ε, Βίκη και όχι όλους εμάς γιατί μάλλον εμείς χρίζουμε ε, εγκλισμού Στον τρομοκαΐτιο uh, Αλλά έφυγε Είχε τα άντρα και έφυγε ρε παιδί μου Τσαρνήθηκαν την αποφυλάκηση και την κομπάνισε. Καλά έκανε Stop. Φεύγα ρε παιδί μου hey, Λοιπόν Πάει Then, like Να εξάρουμε το θάρρος της κυρία Σταμάτη Rudeau. Αν είχε και καμιά καβάτζα και την κάνει oh. ε, Θα είναι η καλύτερη από όλους Αυτά Τι άλλο να πούμε Τι άλλο δεν ξέρω Εσείς που βλέπετε Στην τηλεοπτική δημοκρατία Τι έγινε Σας φτιάξανε τίποτε να άλλο <Κι> <Σας φτιάξανε. Κι> Τι έγινε Έκανε καμιά επανάσταση Ο Λαφαζάνης στη Ρωσία <Κι> Παρέλασε στην κόκκινη πλατεία <Κι> ε, Που λες Ελληνάρα μου κάτσε να σου πω τώρα Αφού διορθώσουμε τη μούτα του ηχολύπτη <Κι> Λοιπόν Α ναι και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν τι ήθελα να σου πω Εκείνο το οποίο Σε εκπλήσει Καθημερινά Είναι Αυτά που μαθαίνεις Οι ενέργειες τι οποίες κάνει η αριστερή κυβέρνηση Στην Ελλάδα Είναι αριστερή ρε Και σε εκπλήσει Λες ρε πάπα, τι ενδιαφέρον Για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι αυτό Ρε οι άνθρωποι σκιστήκανε. Ναι, θα έλεγες τώρα, αλλά λέμε, μαθαίνει κάτι άλλο και τρελαίνεσαι. Ο ιστάζι και η Γκάκε και η CIA μπροστά του οχριούν. Διότι αυτά είναι ρουφιανάκια όπως καταλαβαίνεις δεν είναι καμιά οργανωμένη επιχείρηση Στάζη α πούμε, αλλά οχριούν. Ακούστε τώρα, έτσι μεταξύ μα, ανάμεσα στα 25 μέτρα τη λίστα βαρουφάκι Κάποια διαμάδια τα οποία μπορεί να προέρχονται απευθείας από το καταστατικό της στάζι. Προσέξτε, θα βάλει κάμερες λέει σε σημεία της αγοράς οι οποίες θα είναι online συνδεδεμένες με τις διοκτικές αρχές ώστε με το που βλέπουν τον απατεώνα πελάτη ή έμπορα να ορμάνε ε, σε πραγματικό χρόνο οι εφοριακοί, για να δουν αν κόπηκε απόδειξη. Αυτά είναι. Προσέξτε, δεύτερον, συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με πελάτες λιανικής θα γίνονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Σκοπός αυτού είναι όλες οι συναλλαγές, δηλαδή μέσω τραπεζικού λογαριασμού υποχρεωτικά να εισπράττεται άμεσα ο ΦΠΑ. Ε, το θέμα Ξέρετε ποιο είναι Φίλες και φίλοι Που μας κάνετε την τιμή να μας ακούτε Το θέμα είναι Ότι όπως το μυαλό τους Δεν πάει Στο τομέα Ανάπτυξη ίσον εργασία Κέρδος και λυμπάν που λέμε Πάλι το μυαλό τους Δεν πάει στο ε, Να ενημερώσεις Να εκπαιδεύσει να φτιάξεις φορολογική συνείδηση στο στον πολίτη να έχεις αυστηρούς νόμους όπως είναι σε άλλες χώρες για την φοροδιαφυγή και να τα βάλεις σε εφαρμογή το μυαλό τους δουλεύει μόνο με τη ρουφιανιά Α, δηλαδή ρε παιδί μου ξέρεις είναι εκείνο το οποίο ας πούμε σαν την τροχέα λέμε, έτσι, τους αμολάνε όξο να γράψουν όχι να κάνουν πρόληψη όχι να κάνουν πρόληψη, ότι του λέει τα λέω, τώρα μίλαγα με έναν στο, εκεί στην Ακράτα έναν Σήμερα μου φέρεις 30 κλήσεις Είναι σοβαρά πράγματα αυτά Αυτά δεν μπορούν να συνθέτουν κοινωνία Ούτε καν ζούγκλα διότι η ζούγκλα είναι μια χαρά κοινωνία Να συνθέτουν άρρωστη κατάσταση Συνθέτουν αρρώστια αυτά τα πράγματα κύριε τηλεακροατά μου και κυρία μου τηλεακροάτριά μου δεν πάει το μυαλό τους να κάνουν κάτι δημιουργικό Να χτίσουν κάτι Μπορείστε το μυαλό Μπορείστε Μπορεί. Α, είναι Είναι μια καλή ερώτηση, αλλά ποιος θα σου απάντησε είναι. Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Τιλάκρο Αδάμ Λέει να τη Με υποχρεώνουν εμένα και γιατί στο κάτω κάτω να πληρώσω ΦΠΑ από τη στιγμή που μέσω τα ΙΠΕΔ Πουλάνε τη δική μου γη Για να πληρώσουν τους, Τα αφεντικά τους ε, Πάρα πολύ καλή ερώτηση Αλλά σε αυτές τις ερωτήσεις μην περιμένεις απάντηση ε, Το θέμα είναι να βάλουμε δίπλα ένα ωραίο ξόβιζο Ένα ωραίο ξόμπουτο Και να τελειώνει η ιστορία Να θα είδε, για παράδειγμα Ότι για μία μέρα ορλήθηκαν ουρλήθηκαν απ' αξάπαντες χωρίστε παρακαλώ ναι ναι ναι ναι κύριε τηλεκρατά μου να συγχωρείς δηλαδή αλλά θα σου το πω αλλού πατάς κι αλλού βρίσκεις Συγχωρείς πως το λέω έτσι λέει Γιατί μου λέει να μην τους βάλω κι εγώ κάμερα Να παρακολουθάω τι κάνουν στα λόμπι Με το εκεί που πάνε Γιατί βάλω τους και εγώ βάλω τους Και δεν πω τι να σου πω Να σε καλά πάνω Μου αρέσεις Τι ήθελα να σου πω λοιπόν Ήταν εε Εντάξει, το ότι φέρουμε ευθύνε και ατομικέ και ω λαό είναι γεγονό. Θα είδε τι έγινε, α πούμε, ότι ορλίθηκαν ορλήθηκαν, απαξάτε για μία μέρα με την ιστορία του αργίρι του φουντούρι, από το δίστομο, επειδή έκανε αυτό το σχέδιο η γερμανική τηλεόραση, μιλάμε δεν έγινε τη στρέλλή. Και το, τον Αργίρι του φουντούρι τον ξέχασαν σε μία μέρα. Όχι, α πούμε, εκείνο το παλικαράκι που δολοφονήσα στα Γιάννα το οποίο το. Το, το ξεχάσαν σε πέντε μέρες το Σφοντούρης το ξέχασαν Διότι ο, ο, ο Σφοντούρης Μιλάμε ουρλήθηκαν ε, ε, ε, Ξέρεις Αχ έγινε το και το έβγαινε γκόμενα τώρα να πούμε και αυτό και πήγε και ένα γέρο εκεί και μίλησε από το δίστομο και είδε οι κακοί Γερμανοί, και μόλι τέλειο αυτό, έδειχνε κιόλα συγκινημένοι το παιδί. Μετά, हα, हα, ελάτε να μιλήσουμε τώρα. Να σα δείξουμε τη μη Ανουαγολινίτσα ε, τη Ζωζό Λιλίκα, τη οποία θα τη ξυρίσουμε το μπικίνι εδώ για να δείτε. Και τέρματα ποδάρια η Λιλίκα. Λοιπόν, και τη ξούριζαν online το, το όχι online, on camera. Το μπικίνι mm. Ναι Το λένε μπικίνι τώρα ναι. Λοιπόν τι να Πόσο να σου μείνει τώρα ο... <σχει> για αυτό το θέμα Κάποια στιγμή Έχουμε μάτα ξαναείπη Βέβαια εκτός τόπου και χρόνου Ότι Για αυτήν την ιστορία Θα πρέπει να αντιδράσει και ο ίδιος ο λαός Δηλαδή Κλείστε τους μια μέρα ρε παιδί μου Τιμωρίστε τους μια μέρα παιδε. Τόση μαστούρα έχετε να πούμε με, με την πρωινή, τη μεσημεριανή, τη βραδινή prime time ζώνη. Ανοίξτε την ώρα που παίζει ένα έργο, ξέρω εγώ και δείτε το έργο. Ήρε. Τιμονήστε τους μία μέρα. Τι θα σας τυχίσει. Ήρε. Αλλά για να επανέλθουμε στο θέμα ε, της ιστορίας της, ε, ότι το μυαλό τους δεν πάει σε τίποτε παραγωγικό. Σε τίποτα στο να χτίσουν κοινωνία Στο να εκπαιδεύσουν ε, Νέους γέρους και παιδιά Όχι Το μυαλό τους είναι στην αρπακτική Στη ρουφιανιά και στην καταπίεση Διότι είναι εξουσία οι άνθρωποι Κατάλαβε. Πάντως εκείνο που έχει μεγάλη πλάκα Είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν Και φυσικά τα γλιστράμε στον ταραμά Διότι τα σοβαρά μέσα μαζική εξαθλίωσης Προσέξτε τα σοβαρά μέσα μαζικής εξαθλίωσης χθες Είπα και εγώ μια είδηση Στην οποία δεν έδωσα και πολύ σημασία Την είπα την είδηση Μετά όμως διαβάζοντας το ρεπορτάζ Του ξενοφώτα του Ερμίδη στον τοίχο Στη δικιά μας την εφημερίδα Λέω κάτσε ρε, τι συμβαίνει εδώ Για αυτό το θέμα λοιπόν Και έψαξα να δω Ασχολήθηκε ένας δημοσιογράφος Πανελλαδικά με αυτό το θέμα Κανένας Έψαξα παντού όταν σας λέω παντού παντού και στου βοδιού το κέρατο κανένας μόνο ο ξενοφώντας τι ήταν αυτό το πράγμα λοιπόν ότι η κυβέρνηση διαστόματος τσιρώνει περπατάει στη γραμμή γκουρία και συμφωνούν η κυβέρνηση με τον γκουρία ότι για όλα φταίει ο ελληνικό λαό, για την κρίση φταίει ο ελληνικός λαός καταλαβαίνετε διαβάστε αυτό το ρεπορτάζ του ξενοφώντας στον τοίχο και δεν ασχολήθηκε ούτε ένας σε ολόκληρη την Ελλάδα με αυτό το θέμα. Μα ούτε ένας παρά ουρλίονταν οι πάντε από τηλεοράσεων, εφημερίδων, διαδίκτυο κλπ. Για το κόλπο που στήσαν με τους δίθεν αντιεξουσιαστές να απειλούν να μπουν στη Βουλή, να κάνουν καταλήψεις σε πανεπιστημιακές σχολές για να ενοποιήσουν Προσέξτε το αποτέλεσμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Το τα κόλπα όλα αυτά είναι για να κάνουν κάτι. Όπως έχουμε, ματαξανα επί και παλιότερα. Για να στηθούν κάποιες ιστορίες. Προηγούνται η λαγή. παρακαλώ. Καλώς το. Ποιο. Α, βγάλει την έξω να δε. Είς, τώρα συμβαίνει αυτό αγαπητέ μου Να καλά Να είσαι καλά Σε ευχαριστώ. ευχαριστώ Μου λέει ένας φίλος εχθές για το άρθρο Το βγάλτε την έξω να τη μετρήσουμε Την αξιοπρέπει αντέμιν Όπως γράφω και στο άρθρο μη πάει. Λε... Ότι όταν ομιλούν οι πολιτικοί κρύβονται οι λέξεις από τρόπο Είναι έτσι Εδώ πέρα να σου πω ένα παράδειγμα αγαπητέ μου Αν τα ακούσετε και εσείς εκεί παραπέρα Μιας και τώρα είμαστε ήμεθα ακούτε και στην Καρδίτσα και στην Άουσα να πούμε λοιπόν εδώ πέρα πριν χρόνια κάναμε εκπομπές και καυτηριάζαμε αυτό το, το, το, το κακό συναπάντημα που μετά από μια εθνική εόρτη έβγαιναν αυτά τα ανδρίκελα τα οποία ψηφίζατε και στέλνατε στη Βουλή και μούγκριζαν μπροστά στις κάμερες μούγκριζαν κυριολεκτικά χωρίς όχι να χειριστούν τη γλώσσα δεν ήξεραν μούγκριζαν μιλάμε Λέγοντα την κάθε είδους βλακία ισπράξαμε και εμείς εκείνη την εποχή καυτηριάζοντας αυτή την ιστορία πολύ κακία από τους συνανθρώπους μας να, και βάλαμε το σκουσμό ναι. διότι μεγάλε το θέμα δεν ακούει αγαπητέ μου φίλε τώρα σε ένα που στο τηλέφωνο ο άλλος δεν ακούει τι λέει ο ομπηλών δημόσια ή δεν προσέχει τι γράφει ο γράφων δημόσια δεν είμαστε σε ένα καφενείο μέσα όπου και εκεί πρέπει να ελέγχουμε τη γλώσσα μας έτσι, Και το τι λέμε ο, Αλλά αυτό ε, ε, Είναι μεταξύ μας Εδώ μιλάμε ότι μας ακούνε Μας διαβάζουν Έστω και ένας Και ένας Να είναι αυτός που καταλαβαίνει Είμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, Όχι να τηρούμε τους κανόνες <Τοί> να, χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούμε την ελληνική <Τοί> Και να εκφράζουμε τις ιδέες Τις απόψεις που έχει ο καθένας είναι άλλο εκείνο και άλλο ελληνική Οπότε λοιπόν πως να μην κρύβονται οι λέξει Όταν ακούς Αυτά τα οποία λένε Πως δηλαδή Και καλά ας πούμε Οι, οι πρωτοκλασάτοι ή οι πρωθυπουργοί Συνήθως τους γράφουν τους λόγους Οι γραφιάδες Λοιπόν και τα λένε Και λένε διάφορα Η ε, εφράδια ας πούμε που έχει αποκτήσει ο Τσίπρας Διαβάζοντας τους λόγους Πραγματικά το τελευταίο καιρό είναι καταπληκτική. Αλλά θα μείνουμε και σε αυτά που λέει. Ακούσατε τι έγινε προχθές που μίλησε στο Πανεπιστήμιο για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 όπου την αποκάλεσε, την ονόμασε τη αποτέλεσμα ε, τέκνο, με συγχωρείτε, γνήσιο τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Την ίδια μέρα ακριβώς, δεν ξέρω πώς διαβάζεται τείχο του απαντήσαμε εμείς σύμφωνα με τα, τη δική μας γνώμη τη δική μας ιστορική γνώση κατάλληλα μετά από προσέξτε, τι, το προσέξτε τώρα, δηλαδή σε τι κατάσταση ζούμε τα ίδια πράγματα έστειλε και ο Υπουργός της Παιδείας, στα σχολεία ότι η Επανάσταση είναι τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και άλλες τέτοιες αρλούμπες και ξεσηκώθηκε ποιο μετά από μια εβδομάδα η Αυγένη η Αυγή σου λέω και τα βάζει με τον Υπουργό Παιδεία αλλά με τον Τζίπρα, ο οποίο τα είπε γραμμένα πρώτο στο Πανεπιστήμιο, Άχνα. Και συρωτάω εγώ τώρα εσένα, με αυτού του τύπου θα γίνουν οι μεταρρυθμίσει, με αυτού του δημοσιογράφου, με αυτά τα έντυπα, με αυτού του δασκάλου, του πανεπιστημιακού και ακαδημαϊκού που ένα δεν σηκώθηκε να φύγει φοβούμενος μη χάσει το παντεσπάνι του με αυτούς τους γιατρούς μίλαγα μίλαγα με έναν υψηλά ιστάμενο δημόσιο υπάλληλο και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από του ανθρώπους οι οποίοι τιμούν την προσφορά γιατί προσφορά είναι η δουλειά στο δημόσιο στην πατρίδα πέρα από την αμοιβή που σου δίνει η πατρίδα από, τα, από τους λίγους που γνωρίζω υψηλά ειστάμενο και του λέω πες μου γιατί α, νιώθω ότι αγρίεψε η κατάσταση έγινε χειρότερη από πριν και γυρνάει ο άνθρωπος ο, ο οποίος γνωρίζει από μέσα τα πράγματα και μου λέει ναι τις πρώτες μέρες υπήρξε μια παγωμάρα μήπως και και βλέποντας ότι η κατάσταση όχι απλώς δεν ελέγχεται είναι χειρότερη από πριν έχουν αγριέψει δεν τολμούν προϊστάμενοι ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι προϊστάμενοι να ομιλήσουν σε υφιστάμενους για την εργασία αυτή που πρέπει να κάνουν για την εξυπηρέτηση των πολιτών μιλάμε είναι με τα δόντια έξω μεταξύ τους πόσο μάλλον να εξυπηρετηθεί ένας άνθρωπο. αυτό για να μην γινόμαστε κουραστικοί είναι, δεν είναι απλά έλλειψη παιδείας έτσι αυτό είναι έλλειψη ανθρώπινης υπόστασης έτσι θα το έλεγα και ερχόμα, έρχομαι να σας θυμίσω το άρθρο το πρώτο άρθρο την ημέρα που έκανε προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας και του είπαμε τότε οι δηλώσεις οι προγραμματικές είναι να τις πιείς στο ποτήρι αλλά ζητείτε λαός για να τις εφαρμόσει ποιο λαό θα τις εφαρμόσει αυτά, αυτά που αράδιασε τότε εντάξει Ανησμασία αν ήταν ψέματα αλλά τάπε Αλλά με ποιο λαό θα τα εφαρμόσει; Με ένα λαό ο οποίος αφού ε, μετατράπηκε σε τι μετατράπηκε Αυτή τη στιγμή έχει γενίσει ξαφνικά ως ραπανάκια Γεννήθηκαν στην Ελλάδα εκατομμύρια ευρώδουλοι και ευρολάγνοι Που είναι πίσω από ευρωδουλικά και ευρολάγνα κόμματα, κομματίδια με απότερο σκοπό ποιον όχι καμία ιδεολογία όχι κανένα πιστεύω όχι καμιά ελευθερία και καμιά αξιοπρέπεια αλλά πιστεύοντας ότι η Ευρώπη θα τους διατηρήσει τα κεκτημένα τα κεκτημένα τους μισθούς, τις συντάξεις τα έξτρα, τις μη κόνους και τα λιμπάν και τα λιμπάν yeah. αυτή είναι η πραγματικότητα yeah. καμία άλλη διότι μη μου πει ξαφνικά, α πάρουμε για παράδειγμα έναν πρώην Πασοκτσί, λέμε τώρα ρε παιδί μου, νίν Σιριζέο, ιδεολόγο άνθρωπο, ο οποίο ξύπνησε μια μέρα τώρα α πούμε και έγινε ξαφνικά ευρωλάγνος Δεν κάνει χωρί τη Δραχμή. Δεν κάνει χωρί το Ευρώ. Δεν κάνει χωρί το Γιούγκερ. Δεν κάνει χωρί τη Μέρκελ. Χωρί το Σόιμπλε, είναι συμμαχή του. Συνάδουν με τη λογική αυτά. Καμία. Θέλετε να πάρουμε έναν δημοκριο... νεοδημοκράτη. Ε, αναλόγου πορείας πολύ ευχαριστώ πως γίνεται αυτό το πράγμα <Ρι> υπάρχει εξήγηση <Ρι> καμία μόνο μία <Ρι> πιστεύουν ότι θα η, η, πια ότι βλε, επειδή βλέπουν <Ρι> ότι η πολιτική είναι όχι απλώς ίδια στην Ελλάδα ε, και με Ήτα και με ομικρονγιώτα είναι ίδια και ίδιοι <Ρι> πιστεύουν λοιπόν πάνε και ακουμπάνε στις υποσχέσεις <Ρι> ότι η, Ευρω... η Ευρώπη θα τους, δια... θα τους Διατηρήστε γεκτημένα και, και επαναφέρω αυτό που σας έχω κάνει την ερώτηση με έχω κάνει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό Και την επαναφέρω συχνά Ξυπνάτε αύριο το πρωί Και σας λέει η Ενωμένη σας Ευρώπη Μισθός 300 ευρώ Σύνταξη 250 Τι θα κάνετε Θα βγάλετε την αλευρή στο δρόμο Βγάλετε την να τις μετρήσουμε Όπως γράμει στο άρθρο Αυτά Γι' αυτό λοιπόν στήσανε και αυτό το κόλπο όλο με του δίθεν αντιεξουσιαστέ. Λοιπόν, οι οποίοι, εγώ, μεταξύ, εγώ όταν άκουσα αντιεξουσιαστέ στη Βουλή, αμέσω έτρεξα να βρω φωτογραφίε και βίντεο για να δω το Γιουργάκι του Παπαντρέου. Διότι λέω, μπήκε στη Βουλή ο αντιεξουσιαστής, για να πω με πανό Ναι, αν θυμόσαστε, όταν πρωτοβγήκε, είπε ότι είμαστε αντιεξουσιαστέ στην εξουσία. Και τον ακούγανε, και δημοσιογράφοι, και σοβαροί άνθρωποι, και εφημερίδε. Και δεν του κανένα γιατί κονομάγανε. Όπως κονομάγαν και με τον επόμενο Όπως και με τούτον Και θα κονομάγαν και με τον ε, επόμενο Αυτά Πάντως σε θέσεις ισχύως Μεταξύ μας Να ενημερωθούμε διορίζουν Συζύγους Υπουργών Προσέξτε Ο κύριος Κατρούγκαλος Διόρισε στη θέση του επικεφαλής, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοίκηση, την σύζυγο, την συμβία του Υπουργού Παρασκευόπουλου, μεταξύ μας. Αυτό λέγεται και «άλλαξοκολλιές». Μην πάει το μυαλό σου στο κακό, λέω «άλλαξε ο Οκολλιές είναι αυτό που κατάλαβε. Μην αμέσως μπερδεύει αυτά που λέμε. Ναι, λέγονται και αλλάξο Αλλάζουν τους κολλιέδες μεταξύ του. Βάλεσε τη δικιά μου εδώ, να βάλω εγώ τη δικιά σου εκεί. Τη γυναίκα εννοώ. Τ' άλλο πώ να το βάλουνε, Μπαίνει το λουκούμι στον κουμπαρά. Αποκλείεται. Λοιπόν, οπότε, ε, κυρία μου και κυρία μου, βάλεσε το παιδί εδώ, βάλω εγώ το δικό σου εκεί. Βάλεσε τον ξάδερφο, είπε ο Αλέξη. τον ξάδερφο εδώ, σου βάλω εγώ τον εκεί. Είναι. Έβλεπα αυτό το βιντεάκι, το έχουμε βάλει και στο... στον τοίχο. Το ζούμε στην ωραιότερη χώρα τη Αφρική και σε κάποια στιγμή λέει ο τύπο που γελάει. Τι δουλειά κάνω, και λέει: είμαι... Πολύ καλή δουλειά λέει. Είμαι αδερφό του περιφερειάρχη τη Ανατολική Έββεια. Yeah. Κάτι τέτοιο. <coughs> ποιε μεταρρυθμίσει ρε παιδιά, μιλάμε. <coughs> Για ποιε μεταρρυθμίσει μιλάμε. <coughs> Μπορεί να μα μισούνε κάποιοι με αυτά που λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν υπάρχει άλλη, πολύ ευχαριστούμε να την ακούσουμε. Αυτά λοιπόν, ο, με, με απόφαση λοιπόν του κυρίου Κατρογκάλου η κυρία παρασκευοπούλου διορίστη α, επικεφαλής παρακαλώ πολύ, διότι έχει και προσόντα κοπέλα, ή των ε, ε, Υπουργείων όπως είπαμε, α, αυτά είναι ρε παιδί μου με ε, συγχωρείτε πνίγκα Αθνικό Κέντρο διοίκηση και Αυτοδιοίκησης τώρα θα δεις, μεγάλε τι σημαίνει διοίκηση εκεί που πήγε η κυρία Ιφηγένια Καμτσίδου είναι η σύζυγος, η συμβία του Υπουργού του Υπουργού της Δικαιοσύνης του κυρίου Παρασκευοπούλου Βεβαίω, βεβαίως, βεβαίω! λοιπόν οπότε λοιπόν ε, αναλαμβάνει καθήκοντα για τους μισθού δεν συζητάμε και θα τώρα ε, να γνωρίζετε κάτι ότι αυτοί δουλεύουν μόνο για την πατρίδα ε, ανιδιοτελώς αυτό να το έχετε υπόψη δεν θέλουν, δεν πληρώνονται ρε παιδί. Κυρίες μου και κύριοι ήρθαν οι επενδυτές Πολιεθνική εταιρεία θα καλλιεργήσει 1200 στρέμματα στη Λέσβο Κλωστικής Κανάβεως Την έκταση την έδωσε ο Δήμος Λέσβου Προσέξτε τώρα Θα προσλάβει 25 ντόπιους εργάτες Θα κάνει και καλλιέργεια στις Σέρες Λάρισα Χανιά Μεσηνία Και ετολοακαρνανία. Παρακαλώ Ωχ, Βάβολο. Βάβολο, Βάβολο. Βάβολο, Βάβολο. Βάβολο, Βάβολο. Βάβολο. Βάβολο. Βάβολο. Βάβολο. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να... Αυτό που λε, μου λέει ότι φίλο τη Ελεκτρονή, δεν χτυπάω κανέναν. Εγώ, ούτε σαν τον κατρούγκαλο, αλλά την κυβέρνηση. Δεν... Να, να το διευκρινίσω μια, ακόμη μια φορά. Δεν χτυπάω κανέναν. Προσπαθώ να δω πίσω από την είδηση. Άλλε φορέ το καταφέρνουμε, άλλε όχι. Και προσπαθούμε να κάνουμε τη δημοσιογραφία όπω την έχουμε στο κεφάλι μα. Αν η δημοσιογραφία που κάνουμε δεν συνάδει. Με την παράδοση της χώρας Με την αξιοπρέπεια Την ελευθερία Και την ελπίδα που για άλλου είναι μόνο Προεκλογικά σλόγγαν Και διαφήμιση Δε φταίμε εμείς Πάντως η πραγματικότητα αυτή είναι Άλλαξε την την είδηση Δε την Είναι αυτή η πραγματικότητα Δεν σε άλλη μάνα ε, Να μπει εκεί ένας να δουλέψει στο... Αυτό, Έπρεπε να είναι η γυναίκα του Πως το λένε του Υπουργού και να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση όπως λέει και η φιλενάδα μου η, τη λένε, η Κατερίνα στανή. να δηλαδή βάλανε τον Δρίτσα Υπουργό έπρεπε να βάλουν και τη γυναίκα του Υπουργό δεν γέννησε η μάνα άλλους αριστερούς και πρόσεξε τώρα μεγάλε για να δεις πόσο δουλικά είμαστε έτσι, και πού κατάρνεις αυτή η χώρα εδώ μιλάμε για καθαρή καλλιέργεια για αυτή την κλωστική κάναβη που είπαμε Έτσι, στη Σέρες, στη Λάρισα, στα Χανιά, στη Μεσσηνία, στην Ελο... Ετωλοαγκαρνανία Και ξεκινάει στο Δήμο Λέσβου Προσέξτε, ποιο είναι το, το, το, το, το μείον Εγώ σου λέω ότι είναι σύν γιατί η κλωστική κάναβο είναι ξέρω εγώ για ρούχα Μπορεί να βάλουν και φαρμακευτική Στην οποία κάποιοι κάνουν αγώνα να τη χρησιμοποιήσουν ως φάρμακο πέρα από το ότι τα... θα ξεριζώσουν τα αμπέλια λοιπόν ε, για να κάνουν νήμα για τσουβάλια γιατί γι' αυτό θα την κάνουν την κλωστική κάναβη Τι, ναι καλά λέω ε, μπορεί και ανάμεσα να μεγει παφαπούφα -πα αλλά να σε ρωτήσω κάτι μεγάλη πες ότι αυτό ήταν απαραίτητο και είναι καλή επένδυση για την Ελλάδα δεν, μπορεί, δεν είχε η Ελλάδα στη, στο Δήμο Λέσβου ε, αγρότες να το πάρουν πάνω τους να το δουλέψουνε. Στις Σέρες, στη Λάρισα, στα Χανιά, στη Μεσσηνία, στην Ετελοακαρνανία εδώ δίπλα. Που αφού τους δουλέψανε και, τους και ξεσκίσανε τα αμπέλια να βάλουν καπνό μετά τους κυνηγάγανε με τον καπνό. Το φίλο μου τον Νίκο στη Ζάκυνθο του ζητάνε πρόστιμο τώρα γιατί είχε φυτέψει ένα αμπελάκι και του ήρθε. Ε, Διαταγή από τη Νεόκρατα Ξεριζός του αμπέλι γιατί δεν το απαγορεύει η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή είναι η παρατήρηση λοιπόν στην είδηση. Τόσο ανάξιοι είναι οι αγρότες στην Ελλάδα. Τόσο εντάξει οι συνεταιρισμοί σας σας πήγαν εκεί που σας πήγαν καμία αντίρρηση. Ορίστε λοιπόν μία μεταρρύθμιση. Μην περιμένετε τον Τζίπρα. Κάντε την εσείς οι ίδιοι οι αγρότες. Πηγαίνετε λοιπόν στο Δήμο Λέσβου και στην αυτοδιοίκηση και πείτε στό η, η πολιεθνική. Στο Αγρίνιο, στη Λάρισα, από όλο θα γίνει. Εμεί θα το καλλιεργήσουμε. Εφόσον υπάρχει και έτοιμη αγορά να δοθεί. Αυτή είναι. Αλλά έτσι λοιπόν ήταν ανάξιοι οι Έλληνε να δουλέψουν και τα λιμάνια, Ανάξιοι να δουλέψουν τα αεροδρόμια. Για πώ και ποιοι να είναι ικανοί, τα κομματόσκυλα τα οποία βάζατε εκεί για να υπολειτουργούν και να διαλύουν αυτέ τι ιστορίε. Όχι φυσικά. Παρακαλώ. Ορίστε. Βέβαια, Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι, εγώ δεν. Βέβαια, Τα εγώ και είναι και ήρωας Αχα. Αχα. Αχα. Το εργοστάσιο φυσικά Προσέξε. Ε, θα σας πω τι μου είπε ο τηλεακροατής το. το εργοστάσιο να σου συμπληρώσω Για αυτή την ιστορία της κλωστικής ε, κάνναβης, Θα είναι στην Τουρκία Ακούτε Ακούτε λοιπόν γιατί Γιατί μου λέει ο τηλεακροατής εδώ Είναι 30.000 στρέμματα Και τι αλλαγέ θα, θα γίνουν με αυτές τις καλλιέργειες Ποιος ενδιαφέρθηκε Αγαπητέ μου ποτέ για αυτά τα πράγματα. και όμω ο Δήμαρχο Λέσβου θα είναι ήρωας αύριο, γιατί θα παγιάσουν δουλειά 25 άτομα στα κοράκια, όπω θα είναι και ο, ο ήρωα εδώ, ο Αγρινιώτης και όποιο άλλο παραχωρήσει 30.000 στρέμματα στην πολυεθνική αυτή εταιρεία, τη οποία το, της οποίας το εργοστάσιο θα είναι στην Τουρκία. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, δεν θα αλλάξει η πανίδα με την ε, καλλιέργεια αυτή τη ε, ιστορία. Λέμε ρε παιδί μου τώρα να μου μια απλή ερώτηση Θα μου πεις ποιον να ενδιαφέρει Κανέναν Προσέξτε να σας πω μια μικρή Ορίστε ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Είναι υπόθεση σκουριών Είναι 30.000 τρέματα, Θα τα δώσω από το δημόσιο Βλέπεις να ενοχλείται κανένας αγαπητέ μου Θα σου πω όμως κάτι πολύ απλό άκουσέ με, άκουσέ με Όπως γνωρίζεις, όπως βλέπεις μάλλον Γιατί θα περνάς τους δρόμους Δεν έχει μείνει φήνικας για φήνικας Από αυτό το σκαθάρι το οποίο Τους τρώει και τους ξεραίνει Αυτό το σκαθάρι το φέραν συγκεκριμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα Που είχαν κάνει την εισαγωγή Για τους φήνικες Συγκεκριμένοι που φέραν ανεξέλεγκτα είναι ξέλεγκτα τους ποτέ Τόσα χρόνια να τους δικάσουνε Σκοτώσανε εκατομμύρια δέντρα στην Ελλάδα Ενδιαφέρθηκε κανένα κράτος Να τους βρει είναι υπαρκτά πρόσωπα αυτοί έτσι Και να τους δικάσει όχι Οπότε λοιπόν τώρα σε λίγο καιρό μεγάλε Όπως έβαλε και ο δικός μας εδώ Μανώλιες Γιώμησε τον τόπο Μανώλιες Θέλει να κάνει την Άρτα Αμαζόνιο Η Άρτα τώρα ας πούμε Δεν θα είμαστε εμείς νερατζόκολοι Να βάλουμε νερατζιές και πορτοκαλιές σε παρακαλώ Βάλαμε μανόλιες Έχουν γίνει οι μανόλιες ε, Να σκαρφανώνουν να πάνε τα ανακόντα Παρακαλώ Χωρίστε Καλημέρα Ναι Τάπαμε ναι Τάπαμε φίλε μου Να σε καλά να είσαι καλά, τώρα ποιο του βάζει, φίλε μου, τώρα. Τέτοια κουβέντα θα ανοίξουμε εδώ. Έχουμε σοβαρά. Τα θα είπαμε πριν για του δίθεν αναρχικούς στην Ελλάδα. Τους δίθεν... Αν θε ειλικρινά σου μιλάω να, να δει τι σημαίνει αναρχικό, έλα σε πάρω από το χέρι να πάω σου γνωρίσω 5-6. Πραγματικού αναρχικού ιδεολόγου και εθνοαναρχικού και τέτοιου. Αυτή δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή, όταν λέμε δεξιό, α πούμε ένα άνθρωπο στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι δεξιό. Νεοφιλελε. Του κοίνε μια ταμπέλα. Αυτή λοιπόν τώρα, μην κάνουμε τώρα συζήτηση. Ποιο του βάζει, Τι συζήτηση να ανοίξουμε. Αυτά είναι, είναι τα ραμάδε για να κάνουν τη δουλειά του οι κυβερνήσει. Σου έλεγα λοιπόν ότι αυτού του τύπου δεν του δίκασε ποτέ κανένα. Εδώ μιλάμε τώρα, σου είπα ο δικό μα έβαλε μανόλιε. Την έκανε την άρτα Αμαζόνιο. Κυκλοφορούν τα ανακόντα εδώ, τα. Ε... Δε... βέβαια τι θα βάζαμε πορτοκαλιές και νερατζιές και λεμονιές στον κήπο των Εσπερίδων κατάλαβες ο άλλος το χωριό εκεί με χιλιάδες τρέματα πορτοκάλια το όνομασε Φιλοθει. ήταν πολύ προχωρημένος άνθρωπος του άλλαξε το όνομα δεν το είπε ας πούμε Εσπερίδα Κάνατε, κάπως έτσι ε, πολύ προχωρημένος το είπε φιλοθεή. για τις Χαλκιάδεις σας λέω εδώ καπαρακάτω Λέω και μερικά ερωτήματα. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου. Λέω, απαντώ λοιπόν στον φίλο τη Λέα Κροατή. Χιλιάδε τρεμάτων, εκτό το ότι θα παραχωρηθούν δημόσια γης εκτό το ότι θα τα φάνε και αυτά οι πολιεθνικοί, οι επιπτώσει στο περιβάλλον θα τι μετρήσει κανένα. Πού η Υπουργέ Τσιρώνη, με το πριόνι οι Είναι αυτό που προχθές είναι για το άρθρο που σα είπα του Ξενοφόντα που συμφωνεί με τον Κουρία ότι φταίει ο ελληνικό λαό. Για τα κλεμμένα, Baby. λέγε με πάγκαλο. Κατάλαβε, παρακαλώ. Είναι ναι, ο ναι, ο υδροφόρο, ναι. Λοιπόν, μην βλέπει απλά την είδηση. Καλά, λέει ο φίλο τηλεοκρατή εδώ να πούμε. Επειδή ε, η, η κάναβη θέλει και πολύ νερό Δεν είναι ασφάκα Ξέρετε τι είναι ασφάκα και παραπέρα Η οποία φυτρώνει πάνω στην πέτρα Αυτοί βλέπουν Κεντροφόρο ορίζοντο Δηλαδή πίσω από μια απλή είδηση Που θα βρουν δουλειά 25 εργάτες Είναι πολλά πράγματα Και ποιος θα τα δει αυτά πράγματα Ο υπουργός που θα υπογράψει Ο δήμαρχος που θα παραχωρήσει Ή ο οπαδός που θα παλαμακίσει ή οι αυριανοί πως τη λένε που θα γράφει πρώτο σέλιδο Παπα βρήκαν δουλειά 25 άνθρωποι Είναι αλυσίδα τα πράγματα αγαπητέ μου Είναι μια αλυσίδα Την οποία είναι υποχρεωμένοι Οι κυβερνόντες Να τη δούνε Να τα σκέφτονται Πριν αρχίσουν να πανηγυρίζουν Για επενδύσεις Και άλλα τέτοια ωραία Βέβαια το να Να αναφερθούμε απλά ότι στην Ελλάδα δεν έχει σημασία αν είσαι πουλημένο, ξεπουλημένο, Πάντως αν κάνει κόμμα, απαδούς βρίσκεις Ένα από αυτού λοιπόν, ο Ποτάμι, ο κύριο Τονδωράκη, ε, βρήκε ευκαιρία να γλύψει για μία ακόμη φορά την αφεντική να του τη Μέρκελ. Δεν θα συμμετέχει στην Επιτροπή για τι Γερμανικέ Επανορθώσει, γιατί η πρόεδρο τη Βουλή αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής Ήθελε να βάλουν επικεφαλή, ρε παιδί μου, το Γιούγκερ, ξέρω εγώ, τον Σόιμπλε. Παρακαλώ Καλός τον Δεν διαμαρτύρομαι, Παρατήρηση <σταγωνικοί> κάνω αγαπητοί Να είσαι καλά Να <σταγωνικοί> είσαι καλά Μου είπε ε, ε, Γι' αυτό σας γουστάρω Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε μια κουβέντα Και ε, Σας γουστάρω πραγματικά Δεν γουστάρω το μυαλό σας the... Μου λέει ένας φίλος τηλεακροατής Είπες για τις μανόλιες μου λέει Τόσα πυράγχα του δημοσίου πως θα ζήσουν Κατάλαβες Δηλαδή ο άνθρωπος Σημαδεύει από 5 χιλιόμετρα Και δεν βρίσκει κέντρο Βρίσκει κάτι περισσότερο από κέντρο Παρακαλώ Να είσαι καλά Να είσαι καλά Ένας άλλος λοιπόν Αυτό λέω για, γι' αυτό καφιέμαι όταν μιλάω, καφιέμαι για του τηλεκτροατέ μου. Και αυτοί οι 25 που μου λέει ένα άλλο φίλο εδώ που θα προσλάβουν έχουν εντύπωση Έλληνες. θα είναι Έλληνε. Τίποτα λοιπόν, Πακιστάνιοι θα, θα βάλουν εκεί με, με, χωρί μεροκάματα. Έξ, συμφωνώ μαζί σου, απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Καταλαβες Αυτή είναι η ιστορία. Ορίστε. Παραγγελαιώ. Να σου πω κάτι τηλεακροατή μου Δεν τα βάζουνε τα στρέμματα Κανονική κάναβη Να γίνει να πούμε Πέρα για πέρα να πούμε Να γένει Τουλάχιστον να τρώνε τα πρόβατα Να μαστουρώνουν Να γίνουν όλοι με το μπάφο Να πούμε Είναι αλυσίδα τα πράγματα Και είναι Τελικά ο Ο απλός ο απλός άνθρωπος, δεν μιλάμε για αυτούς Οι οποίοι με χίλια τερτύπια τη την ψήφο λοιπόν. Ο απλός άνθρωπος πρέπει να γίνει απαιτητικό, να γίνει ψαχτήρι να γίνει διορατικός Αλλιώς ε, Είναι Τι να πω Να μην πω τη λέξη Σου έλεγα λοιπόν, λοιπόν Για να μην δυσαρεστήσει την κυρία Μέρκελε Το όργανό τη στην Ελλάδα Ένα από τα όργανά τη ο Αποχώρησε λέει από τη Γερμαν... την Επιτροπή Για τις Γερμανικές Επανορθώσεις Γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου Αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής Της α... Πώς λένε Της Επιτροπής Ξέρεις Ποια πάρει μία από να χρησιμοποιήσουν Η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 χρόνια κοσκινάει; ε, Ποια από όλες, Λέμε τώρα ρε παιδί μου Γιατί κάποτε ο λαός μέσα από την πύρα του και το απάβγασμα και των βασάνων που τράβαγε έφτιαχνε και φοβερά θυμικά και παροιμίες. Τώρα η ζωή που ζούμε δεν φτιάχνει τέτοια πράγματα. Τι πράγματα να φτιάξεις μου κάνει και το λαπτόπ και αμάν αμάν τι θα γένω παρακαλώ Α να, ναι ναι μόνο ένα ναι Ναι ναι ναι μόνο ένα μου λέει ένα άλλο τηλεκρατής Μετά την άρνηση αυτή ε, Τουλάχιστον έχει έναν εκπρόσωπο Το κόμμα της Μέρκελ στη Βουλή Έναν φανερό θες να πει. Αυτό ήθελες να πεις έτσι ε, Το συμπληρώ, θα συμπληρώνω και εγώ τίποτα. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Να περάσουμε Σε άλλη νοίδηση Η οποία λέει Πρόσεξε μεγάλε Ο Βαρουφάκη, ε, Ο Βαρουφάκης δεν κάνει τίποτα Άλλο φτιάχνει λίστες Λίστες με λιπάρα Λίστες του Σίντλερ Λίστες με ρουφιάνου, Λίστες με κάμερες Στη λίστα λοιπόν μέτρων που έστειλε Διευκρινίζει προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ Δώστε προσοχή Ότι οι επενδυτές Θα χαίρουν μικρότερων επιβαρύνσεων Αλλά θα υπάρχει και μικρότερη δυνατή προστασία Σε όρους και συνθήκες Για τους υπαλλήλους των κρατικών επιχειρήσεων που θα ιδι... ιδιωτικοποιηθούν το ακούσατε ποιες είναι οι κρατικές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν προσωπικό λέμε τώρα διότι μέχρι τώρα πουλιόταν μόνο γη και κτίσματα τώρα ο Βαρουφάκης μιλάει για κρατική περιουσία ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ με υπαλλήλους μέσα καταλαβαίνεις αυτό δεν δείχνει μόνο το, την όπιστα την οποία έβαλε η κυβέρνηση για τις ιδιωτικοποιήσει. Αυτοί κάτι ετοιμάζουν. Να το, να το ξαναπώ από τη λίστα ότι θα χαίρουν μικρότερων επιβαρύνσεων αλλά θα υπάρχει και μικρότερη δυνατή προστασία σε όρους και συνθήκες για τους υπαλλήλους των κρατικών επιχειρήσεων που θα ιδιωτικοποιηθούν. Ο Βαρουφάκη τη λίστα το έχει. Δεν σα το λέω εγώ. Άρα λοιπόν είναι έτοιμες προσπόληση, πώληση κρατικές επιχειρήσεις με υπαλλήλους δηλαδή μαζί με τα μηχανήματα τα γραφεία, τα τούβλα τι άλλο έχουν εκεί το χορτάρι απόξω των καζών. μόνο ο σκύλος ο Αζόρ θα την κοπανίσει, ο αδέσποτος αυτός δεν μπορεί να τον πουλήσουν θα πωληθεί μαζί με τους υπαλλήλου Ποιε είναι λοιπόν αυτές οι εταιρείε οι κρατικές επιχειρήσεις παρακαλώ Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ποιε είναι λοιπόν, έχει δίκιο, τηλεκτροτή μου. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε πνίγει το δίκιο, σου βουνό Ποιε είναι λοιπόν, μέχρι το μνημόνιο, καλά μου πεδώ, τηλεκτροτή το οποίο ε, το ονόμα ο Τσίπρας κουρκουμπίνι και θεσμού και έτσι ήταν δύο, η ΔΕΗ και η ΕΙΑΘ. Η ΔΑΠ πε την όπως υπάρχουν κι άλλε, δηλαδή τι μα λέει αυτή τη στιγμή. Και θα μου πεις, φυσικά πουλώντας τη ΔΕΗ θα πουλήσεις και του υπαλλήλου. Θα, πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, θα φέρουν δικού τους, δικούς τους Εγώ σου λέω θα φέρουν Λέω τον. Επίσης για τις ιδιωτικοποιήσει, διευκρινίζεται προσέξτε σας παρακαλώ πολύ Ότι το χρήμα από την πώληση θα πηγαίνει αποκλειστικά για την πληρωμή του χρέους και μόνο από το ποσοστό που θα κρατήσει το κράτος θα υπάρξει περίπτωση να πηγαίνει για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Το οικούσατε, οικούσατε, οικούσατε να γένουμε οι παλιοί <Το> Αυτά κάνει ο Βαρουφάκης, <Το> αυτά δεν συνιστούν μνημόνιο, <Το> αυτά δεν είναι ίδια με αυτά που ε, υπέγραφαν οι Σαμεροβανιζέλη με τη βοήθεια του Κουρέλι. <Το> είναι διαφορετικά. Επειδή τους άλλαξες όνομα. Όχι. Η ουσία είναι μία. Άρε παιόκ Περνάει ο παιόκ. Περνάει ο παιόκ. Με το σουβ. Την τυρόπιτα καθημερινά πάει για καφέ. Άρε παιόκ. Μάλλον επειδή το στο κάνεις. Έχει το ράδιο και μ' ακούει όταν λέω περνάει το παιόκ. <coughs> ο παιόκ μεγάλος. Πάει κάθε μέρα για καφέ. Ε, ναι. Παρακαλώ. Όχι τέτοια κάναβη, μωρέ, μέσα το μυαλό σου, να πάει σε τέτοια Μιλάμε για κλωστική κάναβι. Θα τη μαζεύεις και θα τη στέλνεις το πράγμα στην Τουρκία να κάνουν σακιά Μαρούλι, βέβαια μαρούλι, και πατάτες και κρόμια από όλα από την Τουρκία Ανάπτυξε, Νίκο, ανάπτυξη Κοίτα να βγάλεις το αμπελάκι, εσύ τρομηθάς πρόσφυμος my... yeah. Το βγάλες το αμπελι, το βγάλες Α, θέλεις και να πληρώσεις και άδεια. Α, δηλαδή, άδεια. Μ' αρέσει, μ' Να, σε καλά. Έλα, είπα, καλά. Τίτρα. Άκου τώρα, ήταν ο φίλος μου από τη Σάκη. Λέει τώρα, του στείλανε χαρτί να ξεριζώσει το Αμπέλη. Σύμφωνα με εντολή Ηνωμένη Ευρώπης ΕΕ. Αλλά για να το ξεριζώσει Πρέπει να πάρει άδεια Που σημαίνει να πληρώσει Το έχουν εκεί του αμπέλι και κάθεται Δεν μπορεί ο άνθρωπο να το περιβηθεί Να το καλλιεργήσει Και περιμένει να αρθούν να πληρώσει άδεια για να το ξεριζώσει Μελάμε δηλαδή Για φοβερό σύστημα Παρακαλώ Μεγάλη, πολύ ωραία ερώτηση και απορία ενός φίλου τηλεακροατού. Μου λέει αυτό το, το θέμα με την κάναβη, αυτό το φυτό, μήπως είναι υβριδικό και είναι ένας πλάγιος τρόπος να μπει η, η αμερικάνικη η Εβραϊκή, κατά τα άλλα, Μοσάντο, ε, στην ε, αγορά εδώ πέρα. Αγαπητέ μου, τι να σου πω. Να σου πω ότι υπάρχουν υπηρεσίε που θα, θα το ελέγξουν, θα σε να σου πω ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι θα το ελέγξουν και θα αρνηθούν αν είναι τίποτα κακό Πάλι θα σε γελάσω Να σου πω ότι δεν υπάρχουν ξεπουλημένοι οι οποίοι θα παλαμακίζουν αυτή την ιστορία Πάλι θα σε γελάσω Δεν μπορώ να σου πω τίποτα Μπορεί να είναι και αυτό που λες, χίλια δυο μπορεί να είναι Πάντως γεγονός είναι ένα, σε αυτό δεν θα σε γελάσω Τα αμπέλια μας, τα χωράφια μας, τα στάρια μας τα ραπανάκια μας, τα καρπούζια μας, δεν τα καλλιεργούμε. Τα αγγούρια μας, τα καλυβιώτικα, δεν τα καλλιεργούμε. Τι πατάτες μας, τα κρεμμύδια μας, τα φέρνουμε από την Τουρκία. Αυτ, αυτό δεν σε γελάω. Σου λέω πως είναι η πραγματικότητα. Οπότε το άλλο τι να σου πω. Τι έγινε ρε παιδιά. Όσοι χρουστάτε σε ασφαλιστικά ταμεία μπορείτε να μπείτε σε δώσεις. Πληρώστε. Για όσε! για όσα δεν σας απέδωσε το κράτος ποτέ πληρώστε παιδιά Λέστη. πληρώστε η μόνιμη εποδός ενός κράτους το οποίο ποτέ δεν έχει προσφέρει τίποτε ενός κράτους που απ' την ώρα που γεννιέσαι σε θεωρεί ε, κλέφτη Λέστη. λοιπόν και δεν έχει πάρει ποτέ τίποτα πίσω σε υγεία, σε παιδία, σε ασφάλεια σου ζητάει μόνο να πληρώσεις και όδη στοιχεία μου ο ημέ, ο ημέ, αλή και τρισσαλή είναι και η κυβέρνηση αριστερή. Ωραίο αυτό. Το κάνω ωραίο τραγούδι να το δόκο στην Πάολα. Ο ημέ, ο ημέ, αλή και τρισσαλή είναι και, και η κυβέρνηση αριστερή. Λοιπόν, καλός στη Βιβί καλή σου μέρα. Τι μου λέει εδώ η Βιβί μήπω θα έπρεπε η αριστερή μα κυβέρνηση να θέσει στη Γερμανία μισό λεπτό. Παρακαλώ. <Το> <laughs> να σε καλά Να σε καλά Αυτός αριστερός είναι σίγουρα Που μου το πει το... Θα η μου λέει που Κάποια στιγμή ο λαός Το σύνθημα θα τα αλλάξει Και θα λέει ο λαός δεν ξεχνά τι συμβαίνει αριστερά Κοιτάξτε Επειδή αναμένομε Να ιδούν πολλά οι οφθαλμοί μας Κάλα το τι αργάζει το τομάρι μας Νομίζω ότι πολύ από εσά Το νιώθετε ήδη Αλλά επειδή ο πάτο δεν τελειώνει και θα δουν πολλά οι οφθαλμοί μα, ανάμενε. Τι ήθελα να σου πω για τη βιβλία που μου έστειλε από την Αγγλία ένα mail και μου λέει: Η κυβέρνηση θα θέσει στη Γερμανία και γενικότερα στην ΕΕ και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θέμα αποζημιώσεων για την περίοδο τη οικονομική κρίση και στη χώρα μετά την ολοκληρωτική ισοπαίδωση που επέβαλα με την πολιτική λιτότητας Το αναγκαστικό ξεπούλημα τη χώρα αλλά και για τι χιλιάδε των Ελλήνων πολιτών που του όθησαν να θέσουν τέρμα στη ζωή του. Όχι ρε παιδί μου Α, ρωτάει η Βιβί, Αν γι' αυτό θα θέσει θέμα στη Γερμανία Ή στην Ευρώπη ΕΕ, Αριστερή Κυβέρνηση Έλα ρε Βιβί το. Σε παρακαλώ πολύ. ψήνεται Θα το αφήσουμε κι αυτό Συμπληρώνει η Βιβί, για μετά από 70 χρόνια Να το διεκδικούν Οι τότε πιθανά δοκιμαζόμενοι Από το 5ο Ράιχ από γονεί μας Βιβί μου έγραψε στόχο Παρακαλώ Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τελακτώ. Θα σε παραπέμψω όμως, όπως και σε όλους τους φίλους, ότι το ερώτημά σου είναι απαντημένο στην εφημερίδα, στον τοίχο. Είναι απαντημένο. Δεν μπορεί να το θέσει η αριστερή κυβέρνηση και να θέλει. Στο ρεπορτάζ οι Έλληνες δεν έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, ψάξω στον τοίχο και διάβασέ το. Θα δεις γιατί με βούλες και υπογραφές, όσοι υπογράφουνε μνημόνια και τέτοια, δεν... Ε, δικαιούνται, δεν, δεν δικαιούνται τίποτα Ούτε από τον Οργανισμό Ενωμένων ΕΕ, Εθνών Ούτε από κανένα διεθνή οργανισμό το ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ αυτό Στον τοίχο Λοιπόν δεν δικαιούνται τίποτα Παρά μόνο τι Φτιάχνουν διάφορα κόλπα για επιδόματα ε, Για ανθρωπιστική κρίση Για να λειτουργούν ως αναχώματα Και επαναφέρουμε την, ε, Το ερώτημα Όχι το ερώτημα Το Ταμείο ανεργία. Και όλα αυτά τα κάνουνε γιατί σε λυπούνται, γιατί έχουν κοινωνική πολιτική. Όχι, γιατί πρέπει να δημιουργούν αναχώματα. <Ρι> Διάβασε λοιπόν Βιβί και όποιος άλλος θέλει αυτό το ότι οι Έλληνες δεν έχουν ανθρώπινα δικαιώματα στον τοίχο και θα δεις γιατί δεν μπορούν να απευθυνθούν πουθενά. Με αποδείξεις. Λοιπόν, και καλή πατρίδα πάντα. <Ρι> και επειδή, επειδή φτάσαμε στο τέλος θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι ο τραγουδάρα ανοίξτε τα ραδιόφωνα και γυρνάμε να κλείσουμε. Παρέα. Πολύ ωραίο τραγούδι, Κάτσε και Το μεγάλο. το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 σαν η κοτήνη καρδιά μου σε μισή το τελευταίο σιγάρο είσαι εσύ, είσαι εσύ. όταν σε κάτλησα για πρώτη μου φορά με φερντά κλίκη και με πάθος σε ρουφούσα στις χίλιες λίπες μία μοδυνές χαρά αλλά σε κάτλησα γιατί σε αγαπούσα στις χίλιες μία μου την αλλά σε κάπτυζα γιατί σε αγαπούσα Σαν η κοτήνη η καρδιά μου σε μισή το τελευταίο μου συγκαλωρίσεις σαν η κοτήνη η καρδιά μου σε μεσή το το τελευταίο μου τσιγάλο είσαι σαν η κοτήρι η καρδιά μου σε μισή το τελευταίο μου τσιγάλο είσαι Θα μας συγχωρείτε και για την αδυναμία που έχουμε στον τόλι του Χάρμα ε, Αλλά φαντάζομαι ότι θα σας αρέσει και εσάς Εξάλλου είναι τραγούδια τα οποία δεν παίζονται πουθενά Είναι αποκλεισμένα πανταχόθεν. Οπότε ακούστε και κάτι που δεν ακούγεται πουθενά Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι τελειώσαμε για σήμερα πολλέ ευχαριστίες για την τιμή και για την ακρόαση και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας! 5, 5 fm Stereo